Ξεκινάμε τώρα την πολιτική μα συζήτηση. Για Έχουμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου και συνάδελφο βέβαια, στην τηλεφωνική μα γραμμή. Καλημέρα σα. Καλή σα ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κούλογλου. Ε, καλημέρα σα. Τι κάνετε, Βρυξέλλε σας Chambers, ε, πετυχαίνουμε ή ε, κατά Όχι, με, με, με πετυχαίνετε στον δρόμο προς <Chen Segurs> Στρασβούργο. Α, Διότι έχουμε αυτή εβδομάδα τη βδομάδα την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Στρασβούργου. Μάλιστα. Ε, παρακολουθήσατε φαντάζομαι με βέβαιος όλο το διήμερο και την ε, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση ε, ήταν ε, σχετικά, όχι σχετικά, ήταν μικρό όπως αναμενόταν το καλάθι δηλαδή περιορίστηκε σε δύο-τρία πράγματα το καλάθι εννοώ των ε, υποσχέσεων σε σχέση με κάποιες έτσι ε, μειώσεις ή ε, καλύτερη διαχείριση του Πολιτική, για τους πολίτες δηλαδή, μειώσεις. Ε, τι, τι σας θεωρείτε ότι έτσι θα πάμε από εδώ και πέρα, αυτό θα είναι το, ε, η πολιτική προσέγγιση της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν πάμε έτσι, καλά θα πάμε χωρίς πολύ μεγάλες υποθέσεις και με, ε, με συγκεκριμένα πράγματα, mm -hmm και επιλύοντας ε, μήνα με το μήνα, τρίμηνο με το τρίμηνο και εξάμηνο με το εξάμηνο ε, βασικά προβλήματα καθημερινότητα του πολίτη, τα οποία ε, δεν έχουν, προ, δεν έχουν ε, τόσο καλά αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα mm -hmm. και επομένως ε, πέρα από τα γενικότερα μνημονιακά προβλήματα, τα οποία όπως είναι οι υπερφορολόδες και τα λοιπά, τα τώρα και φυσικά και για παραμένουν. Αυτά σε κάποιο βαθμό δεν μπορεί να τα κήψει, γιατί είναι ήδη υποχρεώσει διεθνή τη χώρα. Από την άλλη, υπάρχουν θέματα εσωτερικά, τα οποία μπορεί κανεί να, να πιάσει και να τα λύνει. Ε, δεν χρειάζεται να, σε διάφορε δημόσιε υπηρεσίε να περιμένει ε, ε, μέρε ή ώρε για να, να, να κάνει στοιχειώδη πράγματα. Mm. Θα ξεχριώνουν τον κόσμο πραγματικά. Και θα πρέπει και εκεί να υπάρξει δείγμα Τελικά όμως οφείλω να σου πω κύριε Κούλογλου έχετε μπερδέψει λίγο Το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα σκληρό Που μας έχουν επιβάλει Ή ένα πρόγραμμα το οποίο γρήγορα θα αποφέρει καρπούς Και θα δούμε φως στο βάθος του τούνελ. Δεν έχω καταλάβει Όχι το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σκληρό Και το έχει βελθεί στη χώρα από την άλλη τη μεριά κάποια στιγμή υποτίθεται ότι με τη μόνη που γίνονται στις δημόσιες δαπάνες, τα δημοσίους, στον αριθμό των δημοσίων, υπαλλήνων κτλ. Θα αρχίσει να θερμαίνεται η οικονομία με την, προ... με την εξής προϋπόθεση. Ότι θα υπάρξει ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα, όλα αυτά τα οποία θέλουμε να γίνουν για να, για να ξεκινήσει η, η, η, η οικονομία, να επανεκκινήσει η οικονομία. Ξέρετε κάθε, κάθε στιγμή μετά από 6-7 χρόνια υπάρχει σε κάθε ε, οικονομικό κύκλο μια, μια αλλαγή. Υπάρχει μια είδος mm -hmm. Υπάρχει μια ανάπτυξη. Ε, αυτή την ανάπτυξη... Βέβαια, αυτή την ε... ανάπτυξη από το 2012 την περιμένουμε. Θυμάμαι τον κύριο Παπακοσταντίνο που είχε πει τότε ότι θα έχουμε ανάπτυξη το 2012. Δεν έχει έρθει ακόμη. Μακάρι. Μακάρι να έρθει. Εντάξει. <χω> ε, δεν, ε, ξέρετε, είναι, είναι ορισμένα πράγματα. Ε, είναι δύο πράγματα. Από τη μία μεριά είναι τα, τα, τα μέτρα που επιβάλλει το νημό τα οποία ε, προκαλούν ύφεση. Είναι από την άλλη ε, καλύτερη. Τη υπάρχουσα κατάσταση όπου εκεί οι προηγούμενε κυβερνήσει είχαν πάρει μηδέν. Μια και αναφέρατε τον κύριο Κοξαντίνο δηλαδή από το, από το Πασόκ. Ε, εννοώ της, την, την, την καταπολέμηση τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή, ε, το να υπάρξουν κάποιοι κανόνε ε, στο παιχνίδι. και πρέπει να υπάρχουν κανόνε στο παιχνίδι, όπω έγινε με τι άδειε με τι τηλεοπτικέ τηλεοράσει. Άδειες, εκεί, όμως, υπάρχει, εκεί όμως ναι. ο αντίλογος κύριε Κουλούγλου και επειδή είστε έτσι σε όλα στο τηλεοπτικό τοπίο έχετε μεγάλη εμπειρία λοιπόν ο αντίλογος αναφέρει ότι μπορεί να κλείσουν και να μείνουν άνεργοι άνθρωποι από ιδιαιτέρως υγιείς επιχειρήσεις και αυτό δεν, δεν είναι να στρεβλό; να αυτό. δεν πρέπει να γίνει αυτό δηλαδή. Α, δεν πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες και γεγονίες οι οποίες είναι και προσφέροντοι, γιατί είναι η γιατί να φτιάξει κανεί ένα καινούριο κανάλι και να μην στηριχθεί σε ένα υπάρχον τεχνικό και ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει μάθει να λειτουργεί, δουλεύει ρολόι σε ορισμένες οριτώρες, ο Α, mm -hmm. είναι μια περίπτωση που, όπου αυτό όλο το σύστημα ε, δουλεύει, εκεί θα πρέπει να γίνουν ε, συνέργειες και νομίζω ότι θα γίνουν. Mm -hmm. Και η κυβέρνηση πολύ πιθανό να πρέπει να ενθαρρύνει αυτέ τι συνέργειες. φαντάζομαι, ή με τι νέε άδειε να βρει κάποιε λύσει. Αυτό, αυτό πάντως που λέτε είναι πράγμα, πράγματα Α, τα οποία σίγουρο, ναι, ναι. θα τα καθορίσει που... η αγορά. Οι προποθέσει που πρέπει να δώσει η κυβέρνηση είναι ίσω οι περιφερειακέ άδειε <laughs> για να δώσει μία διέξοδο σε αυτά τα κανάλια. Θεωρώ ότι πρέπει να επισπευστούν οι δημοπράτε. Σίγουρα, σίγουρα οι περιφερειακέ άδειε θα έπρεπε ήδη να είχαν μπει σε ένα γενικότερο. Στρατηγικό σχεδιασμό όλου του τηλεοπτικού πεδίου. Ε, Αυτό δεν υπήρχε. Βρέθηκε στην πορεία. Το πρώτο βήμα ήταν καλό. Mm. Ε, αντιμετώπισε μια ανώμαλη για χρόνια κατάσταση και νομίζω ότι την αντιμετώπισε με, με τρόπο ένα έκτακτο τρόπο. Αυτό ο τρόπο που έγινε είναι έκτακτο. Ε, αλλά, εν πάση με ένα δίκαιο τρόπο. τον καλύτερο τον τρόπο που θα μπορούσε να γίνει κάτω από τι υπάρχουσε συνθήκε. Από την άλλη όμω. Πρέπει τώρα να, να γίνει προσπάθεια για τις το περιφερειακό δίκτυο ασφαλώ, γιατί ε, είναι, πο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξασφαλεί σε τοπικές κοινωνίες ε, και την ενημέρωση και την ε, αναπαραγωγή της, της, του πολιτισμού τοπικούς το, το, ε, υπάρχει κόσμος που προσπασχολεί σε αυτές, υγιείς και μεγάλες επιχειρήσεις Υπάρχουν μεγάλα κανάλια περιφερειακά, στην Κρήτη παραδογωστάρη Όλα αυτά πρέπει να γίνουν τώρα, βέβαια. Και Α, ένα βέβαια, περιφερειακό γίνει. που θα έχει την άδεια για την Αττική θα είναι ένα εξίσου μεγάλο κανάλι. Η εποπτεία αυτή τη διαδικασία. Όπω και στην προηγούμενη περίπτωση από τη Γενική Γραμματεία ή από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Γιατί και εδώ καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει καταλήξει η κυβέρνηση. Όχι, κανονικά ε, όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει από το, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Ο... Δεν έγιναν, διότι η Νέα Δημοκρατία σαμποτάριζε την σύγκροτησή του σε σώμα. Όλα πρέπει να είναι υπάρχει και τώρα το, το βασικό αίτημα να, να υπάρξει το Ρασοδομικός Συμβούλιο το οποίο μα προποθέτει την συνεργασία με την κοινωνική απολύτευση και ήταν η Γενικότερα κυρίως γιατί πρέπει να ελευθεί και η καινούργια κατάσταση. Εάν αφήσουμε την καινούργια κατάσταση ανεξέλεκτη ε, χωρίς κανόνες, θα τα ξαναγυρίσουμε πάλι στη ζούγλα Απλώς θέλει μια πιο πλούσια, γιατί θα έχουν υπάρξει και τα 246 εκατομμύρια. Mm. Αλλά θα είναι, είναι ζούγλαια όμως. Ε, όχι, πρέπει να υπάρξουν κανόνες. Αυτή οι προϋποθέσεις και οι όρες από τις οποίες συνεχίχαν ε, στο διαφορεσμό για τις άδειες ε, οι νέοι διοκτήτες θα πρέπει αυτοί, οι όρες, οι όρες να τηρηθούν και αφορά από το παιδικό πρόγραμμα μέχρι την, ε, το σεβασμό στον πλουλαρισμό ε, και αν δεν τηρηθούν θα πρέπει το... Εθνικό Ραδιολογικό Συμβούλιο επιτέλους να το σωστά και να επιβάλλει κυρώσει και δεκομένως να φαιρέσει και άδεια κάποια στιγμή. Αλλά πρέπει να υπάρξει και ξέρετε το αστείο είναι ότι αν η Νέα Δημοκρατία είχε ε, συνενέψει στην συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ε, τότε ε, θα, είχε, θα είχε προσφέρει ε, το πολύ πολύ ήθελε να βοηθήσει τους ε, η εκτήρηση των Καραλίων και στην πραγματικότητα του έσκαψε τον λάχο γιατί του ανάγκασε να πάρουν μέρο σε αυτό το διαγωνισμό και να δώσουν πάρα πολύ λεφτά ε, για να πάρουν τι άδειε. Αυτοί που τι πήραν, αδειά δηλαδή, του έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό. Εάν είχε μπει στο, στο διαγωνισμό, αυτό θα γινόταν από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση και ασφαλώ, και όχι από την κυβέρνηση, και ασφαλώ νομίζω ότι το τίμημα που τελικά θα πρέπει ήταν, ήταν, ήταν μικρότερο. Και, ε, Γενικότερα, αν δεν υπάρχει καμία σωστή αξιωματική αντιπολίτευση η οποία να σέβεται και αυτοί τους κανόνες του πρινήλου δεν πάμε γενικότερα καλά ως πολιτικό σύστημα. Mm. Ε, υπάρχει ανάγκη μια δημοκρατία να, να σταματήσει να συμπεριφέρεται σαν ένα περιφερειακό κόμμα με, που, που εμπνέεται από τον Άντων Γεωργιάδη ε, ακροδεξιού δηλαδή προς Άντων και να ξαναβρεί. Πάντω η Νέα Δημοκρατία χρεώνει στην κυβέρνηση τη μη συγκρότηση του ραδιοτηλεοπτικού λέγοντα ότι η κυβέρνηση ποτέ δεν ήθελε να συγκροτήσει. Κυρίω με τα πρόσωπα που πρότεινε. <συσκλή> για το ραδιοτηλεοπτικό το, το συμβούλιο. <συσκλή> ναι, ναι. Πριν ψηφίσει όμω. Τα πρόσωπα τα οποία προτείνει κάθε κόμμα είναι προ διαπραγματεύση, αλλά επίσης έχει <συσκλή> το δικαίωμα κατοικού να προτείνει. Τι ήθελε η Νέα Δημοκρατία να προτείνει. Να, η κυβέρνηση να προτείνει, η πλειοψηφία, δηλαδή η κοινοβουλευτική, μάλλον για να το πούμε καλύτερα, να προτείνει αυτό που θέλει η εξωματική αντιπολίτευση. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν ο προσχηματικό λόγο. Ο πραγματικό λόγο ήταν ότι ήθελε να διατηρήσει το ίδιο ανώμαλο, σχεδόν παράνομο ή μη παράνομο καθεστώ για, ε, για να βοηθήσει του ε, καναλάρχε που να, που, για να τη βοηθήσουν πολιτικά. Θα πέσουν το παιχνίδι που παίζουν οι αντίον της Για πολιτικούς λόγους δηλαδή το σημαντικό. Ναι, πότε. εντάξει. Αλλά εκεί, όμως τελικά την πάτησε. Του έκανε κακό αντί να του κάνει καλό. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα με τις περιφερειακές. Ε, Πραγματοποιήσατε εσείς το, η, την πρώτη εκδήλωση της προοδευτικής συμμαχίας, ε, τη ομάδα που έχετε συγκροτήσει. Ε, εσείς οι Ευρωβουλευτές, εσείς και ο κύριος Παπαδημούλης από Έλληνες Ευρωβουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, διερθώστε με αν υπάρχουν και άλλοι Έλληνες Ευρωβουλευτές, πραγματοποιήσατε μια πρώτη εκδήλωση σε σχέση με την uh, TTIP ε, στο Ευρωκοινοβούλιο. Για πείτε μα, πώ πήγε αυτή η εκδήλωση. Λοιπόν, ε, είναι μια προοδευτική συμμαχία που έχουμε φτιάξει, mm -hmm. δηλαδή ένα μια διακομματική κοινοβουλευτική συσπήρωση, ε, την οποία από πλευρά αριστερά και από ελληνική πλευρά γενικότερα σήμερα, έχει ο Δημήτρη Βαβιμούλη και εγώ. Αυτό έχει γίνει από βουλευτέ όλων των και των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών, οι οποίοι ανησυχούμε για την πορεία που έχουν τα πράγματα στην Ευρώπη και βλέπουμε ότι αν συνεχιστούν έτσι, πάμε για διάλυση τη Ευρώπη και για πολύ δύσκολε καταστάσει με την άνοιξη τη ακροδεξιά παντού. Ναι. Την επικράτηση τη ακροδεξιά σε ορισμένε περιπτώσει ε, και τη συνέχιση μια οικονομική πολιτική καταστροφική. Επιλέξ... Είναι αυτή, ο, ο, αυτή που έχει βάλει το Βερολίνο και που είναι στη μοναδικότητα αυτή που προκαλεί και όλα τα προβλήματα με την άνοδο της ακροδεξιάς, τη ακροδεξιά, τη δυσαρέσκεια κλπ. Βέβαια. Κάτι που βλέπουμε ναι. να, να μα ναι. πλησιάζει όλο και περισσότερο η ξενοφοβία στην Ευρώπη. Η πρώτη εκδήλωση ήταν η επιλογή αυτή τη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρώπη Καναδά και Ευρώπη ΗΠΑ. Η όψη του ιδίου νομίσματο, αν δεν κάνω λάθο, ήταν ο τίτλο τη εκδήλωση. Σωστά. Η, η, η πρώτη δημόσια εμφάνιση που κάναμε, η οποία συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί σπάνια γίνεται κάτι τέτοιο. Σύντομα οι ομάδε, όπω είναι, είναι κόμματα στην πραγματικότητα, είναι το καθένα ε, κόμμα περιχαρακωμένο κατά κάποιο τρόπο και τα λοιπά. να το ξεπεράσαμε αυτό. Ε, και Το ξεπεράσαμε γιατί μοιραζόμαστε τι ίδιε ανησυχίε και του ίδιου προβληματισμού και κάναμε μια εκδήλωση για την TTIP και τη SETA που είναι η μικρή αδελφή τη TTIP yeah. ε, με τον Καναδά, η, η TTIP είναι με τις Ηνωμένες mm -hmm. είναι μια συμφωνία εσύ, για, το, το για το εμπόριο και τις επενδύσεις ε, η οποία συμφωνία εάν ε, τελικώς ε, ε, ενεργοποιηθεί αν συμφωνηθεί από τις ίδιες περιβαλλές γίνεται διαπραγματές όσοι αφορά την TTIP mm -hmm. ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες mm -hmm. θα αλλάξει τη ζωή μα. Θα καταβάσει πάρα πολύ τα στάντα. Είναι μια ε, συμφωνία κομμένη και γραμμένη στα μέτρα των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών από τη μία πλευρά του Ατλαντικού και από την άλλη, οι οποίοι δεν θα έχουν, δεν θα έχουν κανένα εμπόδιο στο να, α, να, να επιβάλλουν την πολιτική του, να παραπέμπουν σε δίκη ε, κυβερνήσει, να φέρνουν μεταλλαγμένα στην Ευρώπη. Οτιδήποτε να. μπορείτε να, να. να φανταστείτε. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ε, να σα ευχηθούμε να. Πραγματοποιήσετε και άλλε τέτοιε εκδηλώσει. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. καλά. Καλημέρα.